Καλησπέρα. καλησπέρα Καλησπέρα, καλησπέρα, Ακούτε αλμπέντα 14 Συγγνώμη για την καθυστένηση Είχαμε κάποια έτσι, τεχνικά α, προβληματάκια Όμως, εντάξει, τα προβλήματα είναι για να λύνονται Έχουμε υποστήριξη απίστευτη και έτσι είμαστε εδώ Για να δούμε τα πάντα λοιπόν, Σήμερα ακούγαμε καταρχήν Για δώσταμε έναν φίμπατ Καλησπέρα Λοιπόν, χίλια συνένω όπω είπα και στην αρχή α, Για την καθυστέρηση ε, υπήρχαν κάποια τεχνικά προβληματίκια Όμως τα τσακαλόπουλα του Αλμπέντο 14 η τεχνικάρι φρόντισαν προκειμένου να, βγούμε, να έχουμε τη δυνατότητα και να βγούμε στον άερα. Η σημερινή εκπομπή είναι κάπως περίεργη. Προφανώς αυτό που έχει προκαλέσει η εκπομπή είναι πάρα πολύ καλό διότι αφενός προσπάθουν να μας φιμώσουν αλλά Εντάξει θα τα καταφέρουμε πού θα πάει Ωραία, λοιπόν ε, Έχω βάλει έκο γι αυτό αν ακούω Μαντίνα Έτσι θέλω να κάνω το, το Radio Blackman μάλλον ε, Θα τα φτιάξουμε όλα σιγά σιγά Λοιπόν ε, Πάμε να δούμε τι πέζει καταρχήν Θέλω να να πω έτσι σε όλους τους φίλους ε, θέλω να πω καταρχήν σε όλους τους ε, φίλους της εκπομπής πως η εκπομπή αυτή ε, δεν ε, φιμώνεται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό λοιπόν πάμε να δούμε η εκπομπή αυτή καταρχήν Ξεκίνησε για να γίνει λίγο κάπως πιο χαλαρή τελικά μετά από δική σας α, λαϊκή απέτηση γίναμε ένα sequel της εκπομπής του Σαββάτου Έχουμε κάνει κάποιες έτσι, διαβουλεύσεις τα έλεγα με τον Γιώργο τον ε, γνωρίζουμε το ότι α, α, α, η απόσταση μεταξύ της Δευτέρας και της Παρασκευής του Σαββάτου, με συγχωρείτε, που υπάρχει είναι κάπως μεγάλη οπότε θα δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το α, ξεπεράσουμε καταρχήν σήμερα α, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα ε, θα πούμε καταρχήν για το λάθρο μεταναστευτικό και ίσω ε, θέλω να με συγχωρέσουν οι κάποιοι φίλη ε, που χρησιμοποιώ αυτό τον όρο αλλά ε, η εκπομπή αυτή ε, αυτό το όρο θα, θα λειτουργεί γιατί ο μπαίνει λαθρέα δηλαδή κρυφά, δηλαδή παράνομα, αυτομάτως έχει και αυτό το όρό. εδώ και στο εξή λοιπόν λάθρο μεταναστευτικό και λάθρο μετανάστης θα είναι ο που θα χρησιμοποιώ στι εκπομπές αλλά και στο πλέον επίσημο στέκι μου το astrolabor.blogspot.com Δυστυχώς για εμάς ένα καρκίνομα, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό θα έλεγα το κάναμε καθαρά εθνικό με τα μέσα μαζική ενημέρωσης να μας παραπληρωφορούν τόσο εσάς όσο και μα για ποιο όμως λόγο δείχνουν του άστεγους αλλοδαπού και αναρωτιέμαι ε, τι γίνεται με αυτό το πράγμα Έλληνε καταφέρατε να δείξετε ποτέ που επιχειρήσατε που ήταν οικοκυρέοι ε, και πληρώνουν τις επιλογές των ηλίθιων των πολιτικών για όσου δεν γνωρίζουν ε, αυτό λέγεται πολυπληθυσμικότητα και ακόμα και η Γερμανία αλλά και βέβαια η Σουηδικές χώρες εκεί, σκανδιναβικές χώρες πλέον έχουν αρχίσει και τα έχουν παίξει. Άλλωστε ο κομμουνισμός και ο μαρξισμός πάνω σε αυτή την ιδεολογία πατάει. Την αφομοίωση όλων των εθνών και εν τέλει την παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό και όλοι οι ηλικιωμένοι που διαβάζουν Ριζοσπάστη που άμα διαβάζεις ένα φίλο του ρίζοσπαστη του 1940 και ένα φίλο του 2016 θα καταλάβεις στο γραφούν ακριβώς τα ίδια πράγματα απλά οι τίτλες θα λίγο αλλάζουν ε, αναρωτιέμαι για όλους αυτούς που είναι πραγματικά φιλάνθρωποι πως γίνεται και αγαπάμε Τούρκους, Πακιστανούς, φανατικούς Ισλαμιστές αλλά τελικά ε, αδιαφορούν για να μην πω πως τελικά απεχθάνονται του ίδιου του Έλληνε. Όταν οι αριστερή κλέβουν, κάνουν απαλωτρίωση. Όταν σε σπάνε στο ξύλο, κάνουν αντίσταση, ενώ όταν του βαρέσει, είσαι φασίστα. Και εντάξει, εφόσον είσαστε τόσο πολλοί φιλάνθρωποι, όπω εγώ είμαι φιλόδοξο, α πούμε, μπα περιπτώσει, γιατί δεν παίρνετε 5-10 Πακιστάνους ο καθένα στο σπίτι του. Ε, τέλος πάντων, για να μην τρελαθούμε, δεν θα κάνουμε και ιστορική διάλεξη ο σκοπός εδώ έχετε επιμαζευτεί και ε, έχουμε μαζευτεί για να δούμε τα του μέλλοντος. Λοιπόν, διότι σαν χώρα, λυπάμαι που το λέω, ε, ζούμε στη χώρα του παραλόγου, αυτό είναι γεγονός και πρέπει να το ομολογήσουμε Υπάρχει ιδεολογία, αναρωτιέμαι και θα επικαλεστώ τώρα την ιδεολογία τη δεξιά, γιατί την αριστερή την είδαμε, την έχουμε ε, στις... Ε, την έχουμε δει. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν η δεξιά, τι σχέση έχει καταρχήν ο πατριώτης που είναι στη Μάνη, στη Μακεδονία, στην Κρήτη ή οπουδήποτε άλλο με τον φιλολευθερισμό του Σαμαρά και του Κούλη Λοιπόν, καμία σχέση Υπάρχει άραγε κενό Ήρθε και η αριστερά Η αριστερά είναι αυτή που λιδωρεί την οικογένεια Τα ιδεώδια αυτή στην ελληνική σημαία Και αναρωτιέμαι Έχετε δει κανένα κομμουνιστικό κράτος να λειτουργεί έτσι εύρυφμα ας πούμε σε ποιο κομμουνιστικό κράτος εντάξει εδώ δεν θα εφαρμοστεί το ξέρουμε σε ποιο κομμουνιστικό κράτος ε, εφαρμόστη ο κομμουνισμός. δεν σας βάζω δύσκολα και επειδή ξέρω ότι είσαστε έτσι στυμμένοι για να ακούσετε τι παίζει ε, θέλω, να ξέρω ότι, θέλω να ξέρετε μάλλον ότι δεν θα πούμε για τον Ντόναλτ Τραμπ δεν θα αφιερώσουμε χρόνο για αυτό το πράγμα όταν έχεις δυο εκατομμύρια άλλο και χρησιμοποιώ τον όρο άλλο διότι αυτοί δεν έχουν πατριδά, έχουν θρησκεία και στο όνομα της θρησκείας τους μπορούν να κάνουν πάρα πολλά Μπάς περιπτώσει θα πούμε σήμερα αρκετά πραγματάκια και κυρίως θα πούμε τι θα συμβεί το μήνα Μάρτιο δηλαδή αυτά που πάνω κάτω θα τα δείτε έτσι και πιο όμορφα γραμμένα α, στο astrolambor.blogspot.com πρώτα στην ελληνική γλώσσα και εν στην εγγλέζικη και, και στη ρωσική ε, σήμερα θα τα ακούσετε από εδώ λοιπόν πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και ε, επιστρέφουμε σύντομα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE να διορθώσει λίγο τα μικροφωνάκια του. Καλή ακρόαση σε όλους. Μου παίρνει ανάμεσά μας. Και με το ζόρι να αμαρτήσεις προσπαθεί Ποιος είναι αυτός που λέει παιδιά του τα παιδιά μας Και με το μέλλον του ζητάει να ασχοληθεί Ποιος είναι αυτός που λέει παιδιά του τα παιδιά μας Πες του, αγάπη μου να πάει να να, να, να. Για σένα λιώνω, αυτός να μα τελάνι προσπαθεί. Εγώ για σένα λιώνω, πες του να φύγει και να πάει να να, να, να. Εγώ για σένα λιώνω, αυτός να μα τελάνι προσπαθεί. Εγώ για σένα λιώνω ας του να φύγει και να πάει Ποιος είναι αυτός που μπαίνει ανάμεσά μας και σαν κατάσκοπος μας παρακολουθεί Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας και στο κρεβάτι μας ζητάει να κοιμηθεί Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας Πες του αγάπη μου να πάει να να να, να. Εγώ, για σένα λιώνω Αυτός να μας τρελά... Και αφού αυτοί να μας τρελάνουν προσπαθούν Εμείς του λέμε να πάνα να αυτοθούν Για να το κάνω έτσι και ρήμα Λοιπόν πάμε λίγο παρακάτω Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, η η έχει περιέλθει σε μια κατάσταση πάρα μα πάρα πολύ περίεργη. Τόσο περίεργη που καλώς ή κακώς, α, τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος δεν ξέρει τι τον περιμένει. Ε, δυστυχώς α, έχουμε πέσει όλοι, ε, θύμα των καταστάσεων αλλά δεν νομίζω τελικά ότι το, πατέ, το πακέτο που έχουμε φάει ότι δεν έχει λύσει η Αλβανία έκλεισε και αυτή τα σύνορά της το 90 αν θυμάστε καλά τότε που ο Αντώνης ο άνοιξε τις πόρτες και τότε είχαν ανοίξει και τις φυλάκες και είχαν βγει εκεί όλοι ε, έπρεπε να τους δεχτούμε εμείς ήμασταν τότε όπως αντιλαμβάνεστε ρατσιστές τώρα αυτοί θεωρούν ότι είναι κράτο, κράτος, εμείς δεν είμαστε κράτο, κράτος και έχει το δικαίωμα γιατί σου λέει δεν θα σώσουμε εμείς τον κόσμο θα πρέπει να καταλάβει κάποιος, ωραία ότι είναι αυτό που λέει ο κόσμος μακριά από το δικό μου και αθήν και στο δικό σου αυτό συμβαίνει στην παρούσα θέση και θα πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί αν δεν γίνει κατανοητό τα πράγματα καλός ή κακός θα είναι α, αρκετά άσχημα βέβαια αυτό που θέλω να τονίσω καχύ δεν ξέρω να το μάθατε ωραία ο φίλος μας ο κατέβασε όλες τις φωτογραφίες των προκατόχων του, δηλαδή κατέβασε όλες τις φωτογραφίες α, των ανθρώπων που έχουνε διατελέσει ε, πρόεδρο της Νέας δημοκρατία, ακόμα και τον πατέρα του προσέχτε ε, για να είναι μόνο αυτός εκεί αυτό υποδηλώνει το παιδί είναι κομπλεξικό σούπερ και πώ να μην είναι κομπλεξικό αφού, ε, ε, αφού ήταν το παιδί τη φάπα. Λοιπόν, εγώ όπω σα είπα, ε, το πρώτο που καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω ο, το Γιώργο, τον Γιώργο Καρποθίνα αλλά και τον Χρήστο, τον Σνόου, για την τεχνική υποστήριξη αφενό αφετέρου όσοι μπείτε τώρα στην κεντρική σελίδα του ε, του Αλπέτου 14 υπάρχει διαφημιστικό banner, κάντε ένα κόμπο μπαίνετε από εκεί στο Αστρολάμπορ να, να είναι όλα πολύ καλά λοιπόν ε, ε, στο δικό μου το blog το astrolabor.blogspot.com είχα φτιάξει από το μεσημέρι προγραμμάτισα στις 10 και 10 να σηκωθούν οι χάρτες ε, σήκωσα έχω βέβαια και κάνα δύο για να καταλάβετε ότι αυτό που λέγατε ο γέρος της δημοκρατίας υπάρχει πάνω πάνω αν μπείτε στη σελίδα έχω βάλει εκεί που λέω οι χάρτες της εκπομπής νύχτα ξελογιάστα υπάρχει ένα εμπιστευτικό έγγραφο από το Βασίλειο της Ελλάδας από την Γενική Επιθεώρηση Σχολείων που την υπογράφει ο Γιώργιος Παπανδρέου Πρόεδρος Κυβερνήσεως και Υπουργός εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που λέει για την ΕΔΑ, για το τότε κουκουέ δηλαδή ε, και για την άνοδο του κομμουνισμού και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία Λίγο παρακάτω έχω ε, ένα τέτοιο ένα έγγραφο του δημοκρατικού στρατού δηλαδή του κομμουνιστικού στρατού που είχαν φτιάξει που έλεγε για τις άμερες εσκυρώσεις να εκτελούνται φυσική αυτογή και ούτω κάθε εξής. Αυτά για να ξέρετε λίγο γιατί ε, σε αυτή την ελκομπή ε, ε, θα ε, προσπαθήσουμε να δώσουμε και λίγο ιστορικά γεγονότα διότι όποιος αγνοεί την όποιος αγνοεί την ιστορία και δεν γνωρίζει τότε υπάρχει πρόβλημα. Ε δεν είναι οπωσδήποτε δεν είναι το πρόβλημα της φωτογραφίας αλλά οι φωτογραφίε υποδεικνύουν και το ποιόν του ανθρώπου το τι σκέφτεται πάμε λίγο να δούμε πιο πάμε λίγο να δούμε λίγο παρακάτω καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω από ό,τι βλέπω έχουμε αζόρες ε, Ιταλία, Ρουμανία Ηνωμένο Βασίλειο Οπωσδήποτε Κύπρο, Γερμανία Βέλγιο, Ελβετία Καλά δεν θα πω για Ελλάδα Είναι φούλο χάρτης Έχει πάρα πολύ κόσμο Και αυτό είναι μια επιτυχία της εκπομπής ε, Πάμε λίγο παρακάτω ε, Αλήθεια όμως Τι προβλέπουν έτσι Τα άστρα για την εκτίμηση που έχουμε για το μήνα Μάρτιο ο μήνας Μάρτιος Καραχή ένα μήνας, μήνας ο οποίος θα παιχτούν πάρα πολλά πράγματα, αυτό θα το δείτε και στα σεληνιακά φαινόμενα που την χάνει να είναι και εκλήψεις αυτό το μήνα από εδώ και πέρα ε, μία εκ των δύο εκπομπών θα τον αφιερώνουμε ας πούμε έχουμε μεθαύριο σε φαινόμενα θα ξέρουμε ότι η εκπομπή της Δευτέρας θα παίζει αυτό το πράγμα προκειμένου και εσείς να ενημερώνεστε ότι είναι πολύ καλός και ο γραπτός ο λόγος αλλά νομίζω και θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό λοιπόν πάμε να δούμε τώρα Α, νομίζω ότι Λόγω του ότι ο διελάβουν χαντές είναι απάνω στον Απόλλον και συναντά τους άξονες ηλίου Ποσειδώνα και Αφροδίτης Πλούτονα μιλάει ότι θα γίνουν κάποιες μυστικές έρευνες φέτο, αυτό το μήνα α, και οι οποίες μπορούν να αποδώσουν κάποια πράγματα να εκπονηθούν κάποια πολύ χρήσιμα α, συμπεράσματα. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι διότι μας βγαίνει μια εξίσωση αντίστοιχη με αυτή του περασμένου μήνα του μηνός Φλεβάρη που λέει για καταστροφή ενός αεροσκάφους ε, την άλλη την προηγούμενη φορά η εξίσωση άνοιγε πιο πολύ όσον αφορά την ερμηνεία μας έδωσε ε, την περασμένο μήνα μας έδωσε ερμηνεία και για ελικόπτερο όπως α, α, έγινε και τώρα εμείς είμαστε εδώ και λέμε ότι θα έχουμε πτώση αεροσκάφους αυτό δίνει ως ερμόνια αυτό θα δούμε δεν είμαστε από τους ανθρώπους που ανοίγουμε ε, την πρόβλεψη ε, και παρεκκλίνουν από το αστρολογικό πρωτόκολλο οτιδήποτε λέμε είναι μέσα το αστρολογικό πρωτόκολλο και τίποτα άλλο πάμε να δούμε τώρα ο διελάβινος πλούτονα συναντά τον Ποσειδώνα από πρόοδο αλλά και τον άξορα το άθμητο αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες εσωτερικές έτσι, μεταμορφώσεις οι οποίες δεν είναι ε, πολύ ορατές δια γυμνόθαλμου οι αυτές αλλά δείχνει ότι ε, αυτό το πράγμα θα μας δείξει το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και όταν γνωρίζεις το τι έχεις να αντιμετωπίσει στο μέλλον, λογικά πάντα, αναπτύσσεις και τα απαραίτητα αντίδοντα προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ο Ζεύς, ο πλανήτης ο οποίος σχετίζεται με τις πολεμικές επιχειρήσεις ε, και διάφορα άλλα τέτοια καλούδια, Α βρίσκεται α, καταρχήν αυτό που λέω α, είναι για Ελλάδα, οκ. Okay. Δεν με οι ή ελληνικών συμφερόντων εννοείται. Α, για να απαντήσουμε και λίγο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο ζέψ δείχνει δυσκολίες στην εργασία σε χώρους όπου υπάρχει. Ε, άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλόθρες και οι θα, θα υπάρχουν ε, συχνά πυκνά φωτιές βιοπραγίες ή ακόμα και θάνατοι ή βιασμοί θα πρέπει να το ξέρετε εντός τους το δεν θέλω να το σκέφτομαι ε, και πάμε στο βουλκάνους ο βουλκάνους ε, που είναι ο πλανήτης ο οποίος έχει να κάνει με τη λέξη μεγάλος, Ωραία είναι πάνω στον άξονα ηλίου Κιούπιντο και δείχνει προφανώς η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να λύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα α, μέσα α, από δημόσιες σχέσεις και δυστυχώς όπως λέει και ο λαός α, με πορθές δεν βάφησαν αυγά Συνεχίζουμε όμως και πάμε να δούμε τι λέει ο Απόλλων ο Απόλλων καταρχήν δείχνει ότι Uh, έχουν πέσει όλοι μας έχουν ρίξει το τυρί με το τι θα γίνει με τα προαπαιτούμενα και τα προαπετούμενα και ούτω καθεξής στην πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχει ένας φαύλο κύκλος ωραία και πολύ φοβάμαι λόγω αυτό που βλέπω από τον Ποσάιντον έχει να κάνει με θέματα νόησης και θέματα εκπαίδευση. λόγω το ότι είναι πάνω στον άξομα ηλίου χαντές αλλά και ζεύς κρόνο, κανονικού του Σαρτούρου που λέμε Α, σημαίνει ότι σαν χώρα το μυαλό μας έχει φρενάρει ε, ούτω ή άλλως, δεν είναι ε, μικρό το σοκ το οποίο έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία και δείχνει ότι θα υπάρχουν κάποια ζητήματα εξαναγκασμού ε, αλλαγών σε θέματα θρησκείας και σε θέματα εκπαίδευσης δηλαδή τώρα φαντάσου εσύ καλέ μου και καλή μου αναγνώστια ε, να κάνεις ε, νηστιά έχουμε σε δύο εβδομάδες περίπου όχι σε δύο εβδομάδες έχουμε δεκα, έχουμε καθαρά Δευτέρα φαντάζει ότι πά να κάνει τη νηστεία σου να κάνεις το Πάσχα σου έτσι όπως έχεις μάθει από μικρό παιδί να νηστεύσεις και να πά στην εκκλησία για να σου πει ξέρεις, έχει έρθει διαταγή από τον κύριο Φίλη αν είναι μέχρι τότε και και κυβέρνηση, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορείτε να χτυπάτε ας πούμε τις καμπάνες για να μην προληθούν οι αδερφοί μας οι Τούρκοι εκεί δυστυχώς πιστεύω πολύ στον πατριωτισμό του Έλληνα να το ξέρετε διότι για να μάθουμε και κάτι ε, και στην Ελλάδα του σαράντα τότε που είχε πει το όχιο μεταξάς, ε, τα ίδια πράγματα τι μετωπίζαμε οι Έλληνες της τότε Κυψέλης που ήτανε κοσμική περιοχή ήταν και λίγο ψιλοχασικλίδες ήταν και λίγο το ψιλορεμπέντιγου και ψιλογωμενίτσες τα ίδια ακριβώς, φανταστείτε αλλά όταν χρειάστηκε και είδε ο Έλληνας ότι υπάρχει πρόβλημα τότε ενωμένοι, τότε μονιασμένοι βγήκαν, πολεμήσαμε ρίξανε τους, Τούρκου, τους Ιταλούς συγγνώμη, στη θάλασσα και όλα μια χαρά πάμε τώρα λίγο στον άδμητο θυμάστε που σας έλεγα εδώ και καιρό το ότι θα κλείσουν τα σύνορα για να μάθει ο κόσμος λίγο αστρολογία η έννοια του σύνορου η έννοια του ορίου είναι θέμα χρόνου όπως είχα γράψει ε, στο astrology όταν ο Κρόνος ήταν στο ζώδιο του Σκορπιού, είχα πει για αλλαγέ συνόρων σε παγκόσμια κλίμακα. Κάποιε εξάρεσε, σε κάποιε χώρε υπήρχαν υψηλά αλλαγέ. Ουκρανία, προσάρτηση τη τα ταυρίδα κατά την ελληνικότερη από τον Βλαδίμιρο, Πούτιν. και γίνανε, έγινε ο χαμός τώρα έχουμε πει για τον κρόνο στον τοξότη ο κρόνος στο τοξότη είναι ένας πιο φιλοσοφημένος κρόνος έχει να κάνει με τη θρησκεία αν μπείτε στο αστρολόγιο υπάρχει το άρθρο πάτησε σε μία μηχανή αναζήτηση Κρόνος στο Δόξοδη και ο Καρν θα το βρείτε ε θα καταλάβετε τι συμβαίνει. Ο πόλεμος, τα σύνορα αποκτούν ένα θρησκευτικό υπόβαθρο. Και βέβαια έχουμε πει για τον Κρόνος για το γνωστό και το τον το κράκ που έχει γίνει ούτε ούτε ο άλλος ο κακός χαμός και μας έχει δικαιώσει ο φίλος μας εκεί πέρα Πολάκης Έτσι όταν λέγαμε για τα σύνορα πολύ μας κράβγαζαν μας χλέβαζαν μάλλον αλλά εντάξει δεν τρέχει τίποτα Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ο κόσμος θα έχει πρόβλημα να βγει μετά από μια συγκεκριμένη ώρα και πολύ φοβάμαι ότι η συσσόρευση αυτών αυτή των προβλημάτων λόγω του ότι ε, θα στριγωχτεί ο λαός αρκετά δεν θα θέλει και πολύ διότι ο Έλληνας είναι και λίγο περίεργος ο λαός να φέρει ε, καταστάσεις πάρα πολύ σκληρού ροκ τέλος ο Κρόνος είναι πάνω στο μήλιο της Ελλάδας α, και περιορί, έχει και τους άξονες Κιούπι του Άδμυντο, Άρη Πλούτονα, Βόρειο Βιθασμού Ζεύς και βέβαια Άρη απόλων που δίνουν την πραγματικότητα ότι κάποιοι θα μας βάλουν κάποια τύχη μεταφορικά τα οποία θα εμποδίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μας αυτό όμω δεν θα είναι για πάρα πολύ καιρό διότι ε, πλέον ε, θα νιώσουμε την εγκατάληψη θα τη βιώσουμε την εγκατάληψη και πλέον οι περισσότεροι εξημών θα λειτουργήσουμε με το όσα πάνε και όσα κέρθουν και εντάξει εύχομαι να λήξουν όλα η και μην πάρει τίποτα τρελές διάσταση στο πράγμα γιατί θα έχουμε θέμα... Ε... Πάμε λιγάκι... Πάμε λιγάκι ε, σε ένα τραγουδάκι να ανασυνταχθώ βεβαίως και εγώ και Επιστράφω Ζαπαρα κατρανέ μία Ζαπαρα κατρανέ Δεν δέχομαι όλα αυτά τα γελία άτομα, οι οποίοι είναι οι χοβάδες, έχουν πάρει τις φραγίδες του κόμματο, δεν έχουν καμία σχέση, δεν μπορέσανε να διατηρήσουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα κόμμα ένα τηλεοπτικό και ένα ριδιοφωνισμό δεν μπορέσανε, τον πουλήσανε στο κεφάλαιο. Όσο τον είχαν έπεσε τη, χειρα, τη πιο χιδέα μορφή καπιταλισμού, το τηλεμάρκετινγκ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά σχέση με τον κομμουνισμό, είναι οι εχόβάδε, είναι οι λύθοι και δεν έχουν καμιά σχέση. Και δεν πέθαναν με ένα γονίσμο, ο πατέρας μου κάθεσε 8 χρόνια στη Μακρόνησο, δεν έχασα όλους μου τους θείους.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 Δεν μπορούν να πληρώσουν, να σηκωθούν να φύγουν. Κάνουν τι μεγαλύτερε περικοπέ, δεν μπορούν να συντηρήσουν 10 εργαζόμενοι και απ' την άλλη μου κάνουν κριτική και το σύστημα. Ποιο κριτική θα κάνει σε κανακλή. Να, να, να σηκωθεί να φύγει. Όταν λες να συσκωθεί να φύγει στην Πού να πάει, να μην υπάρχει. Όχι, να πάει στο Μπούτιν, δεν ξέρω που θέλει να πάει. Πέριμενε, να, πάει. Να, εξ, να μην σε ενοχλεί παρουσία του κουκέ στον τόπο εδώ. Πάραν οσ... μεγάλη ζημιά. Από όλα, όλα αυτά γίνονται, από όλα που όλα γίνονται, όλα αυτά, κάνει μεγάλη το ζημιά το Κουκουέ. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Τη μεγαλύτερη καταλά. ζημιά το Κουκουέ. Οι λεγόμενοι δίθεν είναι που κάνουν τη ζημιά. Είναι οι πυροσβέστες. Όταν κατεβαίνει ο κόσμο να κάνει μια, μια διαδήλωση ζουσιαστική, θα βγουν αυτοί μπροστά, θα την καπελώσουν, θα την φέρουν εκεί που πρέπει. Το έχουμε Συνώμη. ζήσει σε χώρε δουλειά και πανεπιστήμια. Ο γιο μου για να πάρει στο πανεπιστήμιο βιβλία έπρεπε να γραφτεί χθε στο Κουκουέ. Αλλιώ δεν έπαιρνε τίποτα. Έπρεπε να πει από ένα λαϊκό καλλιτέχνη όπω είσαι και με το μυαλό τα έχει για να λέει μόνο για το κουτσού. Γιατί αυτό δεν εννοείται. Αυτό, αυτό εννοείται. Τι εννοείται. Τι μία ώρα εννοείται που έχει εννοείται ότι πάμε με τον κομμάτι. Πώ. δεν Έλα στο περάσει του παγκόσμιο. Όχι, εδώ τώρα εδώ που μου είπε όλα αυτά που είπε για το κουτσούμπα και για το κουκουέ και για τον κόσμο. Κάνε τα δρόμο. κόμματα αυτά, για να έχετε την δικαιώ εδώ. Πληρώνουμε τρία ευρώ, α πούμε, εγώ αλλά προσπαθώ, αλλά μην τα πληρώσουμε. Θα νομίζω ότι για ατόμνη μόνη, για τη φτώχεια, για όλα αυτά, αυτό είναι ακόμα. Στα θέμα ήδη αριστερή. Αυτή φταίνε από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω. Στο Πολυτεχνείο, οι Κουκουέδε μα βγάζανε οι κίνητε έξω, την παρασκευή, γιατί είναι να προβοκάτσε τον Αμερικάνων το πολυτεχνείο. Και μετά μόλι ότι ο κόσμο πήγαινε, τότε το καπελώσανε με τα και διάφορο είστε και το πασό κλαλιό και όλα αυτοί Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ω φρικιά και αναρχικού, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα, όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των Ιστένο πάνε και καπελώνουν και, και στο χημίω. Στο χημείο μας δύρανε, μας έξω. Τα οι οικοδόμητη οι Κουκουέ. Τα κράτη τα λεγόμενα. Αυτή μα βαρέσαν και μα θυμησα για να μα γαλανοίσω. Εγώ καταλαβαίνω... και να γράψει και τραγούδια. Το για αυτό ξέρω, το το ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω την οπτική σου. Δεν, δεν συμφωνώ, είναι θέμα Είναι θέμα ουσία όταν δεν μπορεί να φτιάξει ένα διαφωνικό σταθμό Εντάξει, και έχει μια φυμιδα πουλάει 5.0 φύλα με το ζώρη. <laughs> σήκω και φύγε. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. <laughs> <αγώνοι> <laughs> αυτή, μια αυτοκριτική ο αριστερό κάνει αυτοκριτική. Με να μιλήσω κι εγώ. Όχι, τα μιλήσω, γόσαι. Εγώ είμαι καλεσμένο, μιλάει κάθε μέρα. Ναι, αλλά ένα αριστερό κάνει αυτοκριτική και βλέπει.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 διότι έχουν πάει το κίνημα στο τέσσερα. Δεν θα μπουν στην βολή του χρόνου. Ξείς, υπάρχουν Εντάξει, υπάρχουν υπάρχουν... στο ΕΑΜ είμαστε 95% κόσμο. Σωστό, Υπάρχει Δεν πάνε και... το 3%. καταλαβαίνω την προσωπική σου Δεν είναι προσωπική, είναι όλο του κόσμου. Όταν πεθάνουν και αυτοί οι όταν γέροι που λόγω. Για... Λόγο... Να σου πω Και ο μου, θείους... μου ψήφισε μέχρι να πεθάνει. Συμφωνώ. Όταν μου λες για και τα λοιπά, εντάξει, δεν μπο... λοιπόν, έχει μια α, πολύ ιδιαίτερη, έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο σκέψης πλην όμως είναι από τους λίγους αγνούς και αν θέλεις από τους λίγους που είναι το δικαίωμα να ψιλολέγονται αριστερή. όχι σαν λοιπόν α, και συνεχίζουμε να δούμε τι έχει να βγάλει ο μήνας αυτός ο μήνας αυτός Γαραχήμ συγνώμη δείχνει ότι ο, ο Άρης ξεκινά πρωτομηνιάτικα α, να κάνει όψεις οι οποίες πιστεύω το πρώτο δεκαήμερο θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και συμπεριλαμβανωμένοι και τις 9 και τις 10 του μερασματίου διότι ίσως μέσα εκεί πέρα στα λεγόμενα hot spot έπρεπε να μάθουμε για το αυτόν τον ορισμό ε, ε, ίσως βούνε όπλα ίσως ε, γίνει κάτι σαν να φαίνεται ότι κάνουν στρατιωτική εκπαίδευση ε, γενικά ε, θα έχουμε να δούμε πολλά τα μάτια μας ε, και φυσικά δεν θα είναι και ικανοποιημένοι με τις συνθήκες ε, στέγασης του ε, δείχνει ότι η κυβέρνηση από την άλλη με τον Ποσειδώνα πάνω στον άξονα με σουράνημα του ε, κάνει διακριτικά μια διαχείριση του πολιτικού τους χρόνου που τους έχει απομείνει ε, και θεωρώ ότι Φτάνουμε σιγά σιγά σε μια κατάσταση λόγω του ότι ο χρόνο, ο υποθετικός που έχει να κάνει είναι πάνω στον Ποσάιντον που δείχνει ότι οι κυβερνόντες νιώθουν ότι αυτό που κάνουν είναι ηθικό είναι αν θέλετε ανθρώπινο θα λέγαμε αλλά σκεφτείτε ότι είναι ανθρώπινο για κάποιους άλλους και απάνθρωπο για άλλους τους υπόλοιπους. Ρυπάμαι που έρχομαι να σας χαλάσω λίγο το το όνειρο γιατί βλέπω και αρκετά αρκετές φασάριες μέσα στο στο τσάντ και είναι κάτι που δεν μου αρέσει ε, οι περισσότεροι που έχουν έρθει εδώ έχουν σχέση με την Συρία, όσο εγώ α, με την Ανταρτική και σας λέω με τα λόγια ότι και αυτό υπάρχει και α, μπορείτε να το δείτε εύκολα με μεγάλη ευκολία ότι δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί Ωραία, έχουν έρθει οι περισσότεροι εξ αυτών είτε επειδή είναι λιποτάχτες είτε επειδή είναι ποινικά αδιωκόμενα άτομα είτε γιατί εξυπηρετούν κάποιους ε, ιδιωτελεί αν θέλετε σκοπούς ε, ούτως ή άλλως ε, αν πάτε να βάλετε ε, αν πάτε να βάλετε και ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο νομίζω το έχω βάλει και εγώ α, στην, στο ειδικό δελτίο σήμερα θα καταλάβετε ε, πω ε, εγώ δουλεύω α πούμε πάρα πολλέ ώρε την ημέρα ένα κινητό του σωρού έχω ειλικρινά Όπω και οι περισσότεροι από εσά. Αν δείτε, παιδιά, εκεί στα hot spot, τι iPhone παίζει και τι Samsung 6, θα πάτε πλάκα. Λοιπόν. Παιδιά, δεν είναι ωραία αυτό που γίνεται. Μην τσακώνετε. Ωραία. Η Μαριλένα λέει υποτάκτε με τόσα παιδιά ρεκάζει γιατί ο ένας που δεν έχει πάει στρατό θα δες την Τσουτσουτού συγγνώμη δηλαδή. αυτά δεν τα λέω εγώ τα λένε τα επίσημα στοιχεία αυτοί που έχουν έρθει από μια εμπόλεμη κατάσταση δεν είναι πάρα από μερικέ χιλιάδες το μιλάμε έχουμε είναι την καδοδετομιρία μας α πούμε Λοιπόν Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι προχρεωμένος, να ερμηνεύσω αυτά που λέει η αστρολογία Παράλληλα, ο Σεφς, και θέλω αυτό λίγο α, Να το προσέξουμε Μου ξαναβγάζει την εξίσωση, μέσα από αυτή την κατάσταση σας το ξαναλέω α, θα αναδειθεί μια καινούργια προσωπικότητα, ένα καινούργιος ηγέτης. Μπορεί να υπάρχει ήδη στο πολιτικό σύστημα, αλλά απλά να μην έχει δώσει τα δείγματα γραφής. Αλλά είμαι απόλυτα αυπισμένος ότι αυτούς του μήνες θα έχουν το... την εμφάνιση ενό νέου ηγέτη. Επίσης, λόγω του ότι παίζει και βόρειος δεσμούς Άρης, αλλά και ο ήλιο δείχνει ότι θα υπάρχουν κάποιοι έκτακτη συναγερμοί για λόγους φωτιάς ε, τα σώματα ασφαλείας και γενικότερα οι ανοπλές δυνάμες θα είναι σε έντονη ε, θα είναι σε έντονη και εγρήγορση και βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι θα ακούσουμε για αρκετά σεξουαλικά εγκλήματα εγκλήματα Τώρα, από εκεί και πέρα, α, θέλω να δούμε λίγο παρακάτω τη μηδενική κρυού. Η μηδενική κρυού δείχνει ότι α, θα προσπαθούμε λίγο να, γίνουν, να επιταχυθούν οι διαδικασίες απέλαση ή επαναπροώθησης. Χρησιμοποιήστε όποια λέξη σας συμπεριντεί καλύτερα στα αυτά για σας. Αυτό όμως δεν θα γίνει πολύ εύκολα Θα συναντήσουμε πάρα πολύ έντονα εμπόδια Δείχνει δυστυχώς πως προσπάθουν να, να κάνουν την Ελλάδα αποθήκη ψυχών Και έτσι λόγω του Βουλκάνους που δείχνει ότι η κυβέρνηση τρομοκρατημένη βλέποντας ε, να είναι μπροστά σε ένα ορατό ενδεχόμενο να κλείσουν επιχειρήσεις ε, και τα λοιπά, θα αναγκαστεί να παίξει το τελευταίο της χαρτή. <συσχελίου> ε, πάμε να δούμε λίγο τον Ερμή. Ε, ε, ε, ο Ερμης δείχνει ότι θα αρχίσουν να γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές δεν νομίζω ότι θα οδηγήσουν κάποιον και πολύ φοβάμαι ότι λόγω της τέσσερα του Πλούτονα πάρα πολλοί θα επιχειρήσουν να καρποθούν πολιτικά κάποια πράγματα, κάποια ωφέλη. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω ο χώρος της Ελλάδας ε, και ο χώρος της πολιτικής είναι ένας βόθρος όταν προσπαθείς να πουκομίσεις πολιτικό όφελος από τέτοια δυστυχία είσαι καρακιώσεις όταν βγαίνεις εσύ κύριε Ξηδάκη δεν ξέρω πώ σε λένε που μου είσαι και γυρνά και λες ότι αυτοί θα βοηθήσουν στο δημογραφικό δηλαδή επειδή αυτοί το 70% που έρχονται μη γυναίκε. δηλαδή τι μα λες εμέσως πλούς ότι είμαστε τίποτα αδερφές ή ότι δεν μας εικόνεται. το πρόβλημα δεν είναι εκεί ο καθένας μπορεί να γελάει να γεννάει να να παιδιά Ωραία, όπως κάνουν οι Γερμανοί, όπως κάνουν οι Τούρκοι, συγγνώμη, στη Γερμανία. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, α πούμε, γιατί ακούμε πολλά φεδρά από αυτή την κυβέρνηση. Πάμε σε μια λαγονθάρα ελληνική, δεκρή, γρηγολύσιος, μπικί. Ο γλυκύτατος, ο λετρεμένος κύριος Στέρης Χρυσός Αν σκληρώνει καρδιά σε πέρα σε πληγώνει Πως πλες το ξέρω χρυφά, μα δεν το λες μου Έχεις βαθιά πληγωθεί με μια πληγή που δεν περνά Κυρίες και κύριοι, σας αβέλω λατσαβαλέ Κυρίες Αφρακιάζομαι οι κουρκουτζελού για τη δικαίλω όλες τις ζουκλολουπίνες, τις λούγκρες, τους και τα θεόπαρα που γιορτζαλιάζουν θρονιασμένοι παραδείξτο κρεκοκάθικο, να έχουν αρπάξει τη ζουμοσεφούλα και να βέλουν παλόμπα και καλιάρτά χαλέματα. Ενώ ο λαός, λίγδομπερντές, δικαιολοσβουριασμένος, ατζινάβωτος και ανεμιάρης, Συνεχώ το ανεμοντζάσι και στην κοντόχαλη. Αβέρει διακόνα στον μπερδέ και έχει πέσει στην αχαλού και στο γύρο Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνο φεύγει, πως ενα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγαρί. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλαρί. Η <Ροί> ζωή μου έλεγε, η σειρά ιανοχή μου έλεγε, η φέστιο είναι η ματιά σου, τα يا حبيب, قلبي يدوب Σαλαμ <laughs> λοιπόν Πώς το λέγει ο Τράγκας Καλημέρα στην κοινάρα του Πεσσαβάρ Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε Προσπαθούμε να το πάμε λίγο στην πλακά Διότι άμα το πάμε στη σοβαρή κατάσταση Θα αρχίσουμε τα λεξοδανήλ και τα λαντός Και δεν ξέρω Στο διάλογο θα σταματήσουμε <laughs> Λοιπόν Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει <laughs> νομίζω ότι α, ούτως ή άλλως θέλω να ξέρετε ε, μου αρέσει να είμαι λιγάκι προκλητικός έτσι, στο χάρτη μου έχω και ουρανό τετράγωνο με οροσκόπο δεν είμαι και πολύ νορμάλισαν άτομο γεγονός που υποδεικνύει και ότι εντάξει είμαι ένα άτομο που δέσουμε έναν διάφορο ή θα τον αγαπήσεις ή θα θέλεις να το διάολο στείλεις πάμε να δούμε λοιπόν α, είμαστε εδώ πέρα okay. ε, ε, δεν πριν σας κρύβω ότι εντάξει ενδεχομένως κάποιοι α, ίσως επιχειρήσουν να μας φημώσουν, δεν φιμουνόμαστε και σας ετοιμάζω και άλλε εκπλήξει. Θέλω να σας είστε απόλυτα σίγουροι. Ε, την εμπιστοσύνη και την αγάπη οπωσδήποτε που έχετε δείξει στο ραδιοσταθμό στον Αλμπέτο 14 αλλά και, στο, και σε μένα προσωπικά δεν θα την πουλήσω. Ε, τώρα. Από εκεί και πέρα θέλω να δούμε τα πράγματα λιγάκι διαφορετικά και να τα δούμε διαφορετικά γιατί ε, διάβασα ένα μήνυμα ενό φίλου, φίλη δεν ξέρω ο οποίος λέει πως γέννησε σε όλα τα δυσάρεστα μέσα και δεν έχουμε βγει τα καλά μα εγώ ε, δεν έχω πει ότι έχουμε κάτι καλό να βγει τι να βγει ένα καλό που είχαμε πει είχαμε πει για ανέλπιστας επιτυχίες στον αθλητισμό και τέτοια βγήκαν εντάξει okay, αυτό είναι παιδιά ε, γενικά έχετε υπόψη σας ότι ε, μέχρι στιγμής τη βγάλαμε καλά τη βγάλαμε αυτό τόνισε ε, τόσος κόσμος ε, θέλω όμως να ξέρετε ότι η χώρα θα θα ανέβει είμαι απόλυτα και ξέρετε όταν έχουμε κάνει τέτοιες προβλέψεις οι οποίες ε, δεν μπορούν να συγκριθούν τώρα με τι προβλέψει που κάνουν οι άλλοι το αντιλαμβάνεστε αυτό και ίσως και αυτό αποτελεί και μία ε, και ένα έτσι πρόβλημα που υπάρχει στον αστρολογικό χώρο και γι' αυτό α πούμε γίνονται πάρα πολλά, εντάξει, εν πάση περιπτώσει η χώρα θα ξανανεύει. Να ξέρετε, να θυμάστε κάτι σε το έχω πει εδώ και καιρό, καμία χώρα δεν εξαφανίστηκε από το χάρτη για οικονομικούς λόγους. Πολύ δε περισσότερο μια χώρα που έχει Κοιτάσματα πετρελαίου φοβερά και τρομερά. Φυσικό αέριο, κόσμο, ε, μπορούμε να δώσουμε ηλιακή ενέργεια μέσα να κάνουμε ολικά πάρκα και, και ηλιακά πάρκα και να γίνουμε κακό χαλμό. Απλά δεν ε, υπάρχει πολιτική βούληση. Όσον αφορά για το τι έχουμε πει. Ε, ξέρουμε ότι από 21 Δεκάτου 2015 η χώρα μπήκε σε μια περίοδο ανεβάσματος μπήκε σε μια περίοδο αλλαγών αυτά που συμβαίνανε ή μάλλον αυτά που μας συμβαίνουν τότε ωραία τα έχουμε πει μην τα συνδέεται όμως γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μου λέει ε, για την πολιτική σταθερότητα για όλα αυτά ε, δεν ε, έχει να κάνει το 67-74 είχαμε πολιτική σταθερότητα όχι Χούντα είχαμε όμως η Ελλάδα μεγαλούργησε γιατί αυτοί που ήτανε καραβανάδες μωρά, κάνανε κάποια σωστή δουλειά σωστή διαχείριση τώρα όσον αφορά για τους πολιτικούς τους πολιτικούς παιδιά εσύ του βγάζετε όταν ας πούμε κάθεστε και συζητάτε στα καφενεία στις καφετέριες, στο facebook, στο chat και σου λέει ο άλλος δεν θα πάω να ψηφίσω Αυτό είναι ηλίθιος από κονιά πήγαινε ψήφισε οτιδήποτε θέλεις ρε φίλε ε, κόμμα ελλήνων κυνηγών ε, ΕΠΑΜ ε, οτιδήποτε μην μένεις αμέτωχος όποιος δε συντελεί στη λύση ενός προβλημάτος αποτελεί και ο ίδιος μέρος του προβλήματο. αντιλαμβάνουμε πω ο κόσμος στην παρούσα φάση περνάει πάρα πολύ δύσκολα το ξέρω στην κοινωνία αυτή ζω. Σκεφτείτε τι ζημιά έχει πάθει η χώρα μας από το 1974 και μετά. Σκεφτείτε και κοιταχτείτε στον καθρέφτη έτοιμα όμως και πείτε πού έχω κάνει λάθος. Πόσες φορές πουλήσατε την ψήφο σα για να διοριστείτε εσείς ή το παιδί σας σε κάποια δημόσια υπηρεσία κάνοντας ένα κράτος υδροκέφαλο αυτή η εκπομπή έχει πολλά πράγματα που έχουν βγει και πολλά πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τη λογική όταν λέγαμε για τη Γερμανία το καταλαβαίνω και εγώ αν έβγε ένας και μου έλεγε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχα ψάξει, δεν είχα τη δυνατότητα ή τη γνώση αν θέλεις να τα ψάξω τα θα φρικάρεις θα έλεγα τι λέει ο μαλάκας όταν όμως βλέπεις ότι αυτά που λέμε επαληθεύονται έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι για να, γιατί ξέρεις και οι κλείνοντες κλείνονται οπωσδήποτε. Λοιπόν. Αναρωτιέμαι πώ λένε κάποιοι ότι θα μείνει 100 χρόνια η αριστερά πάνω. γιατί εγώ ο κάψερος σας το είπα πριν αναλάβει και με το που ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση τότε που ήταν όλα καλά. Ωραία. Έχει το πολύ δύο χρόνια ζωή πολιτική. Πες αν να με φάνε. Όταν είχα πει από το μικρόφωνο αυτό ότι διαφαίνεται πως εσείς που νυμνείτε τον Τζίπρα τον τώρα θα τον βρίζετε μετά πολύ λίγο καιρό πέσατε να με φάτε εγώ το καταλαβαίνω τα καταλαβαίνω όλα αυτά που συμβαίνουν είμαι όμως υποχρεωμένος ωραία να λέω Αυτά που βλέπω, προφανώς, και δεν ερμηνεύω την... με βάση το τι θα ήθελα, με τα βάση το τι θα ήθελα θα είμαμε πρόβλημα. Η χώρα αυτή έφτασε σε ένα σημείο άσκημα. Ωραία. Σας έχω δώσει κάποια ονόματα σε προηγούμενες εκπομπές θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Βαρουφάκης που λέγαμε ωραία διότι εάν εγώ σας προτείνω ζωή Βαρουφάκη Κασιδιάρη και Διάδοχο Παύλο με βάση τα πιστεύω ωραία τα δικά μου εάν είχαμε μέσα με αυτά τα τέσσερα άτομα και ήταν τα πιστεύω μου δηλαδή το ιδεολογικό μου αποτύπωμα αν θέλει. Ε, θα πρέπει να με, να με, να με βέλατε στο σινούρι να πήγαινε στο ψυχιατρικό τμήμα πούμε, στο, κάτω στο δρομοκαίτια άρα ερμηνεύουμε αυτά που βλέπουμε δηλάχιστον εγώ προσωπικά εγώ θα απολογηθώ μόνο για μένα για κανέναν άλλον η η Ελλάδα να ξέρετε ωραία δεν πρόκειται να ψωφίσει ούτε πρόκειται να γίνει Ισλαμικό προτεκτοράτο ούτε τίποτα ο καιρός το είχα πει και πέρσι αυτό να το θυμάστε κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσω να τα ψάξω ο χειρός που θα είναι δίπλα ο κομμουνιστής με το χρυσαυγίτη και θα πετάνε πέτρες γιατί την Επανάσταση είναι πολύ κοντά και αυτό δεν είναι ε, ε, πως το λένε προσωπική ε, κατάσταση που πιστεύω είναι αυτό που προχωρεί. Πίστευε κανεί πέρσι που κάναμε εκπομπέ ότι η υπόθεση ότι η Τουρκία θα πάθαινε ζημιά. Πίστευε κανεί ότι η Γερμανία θα πάθαινε ζημιά. Λοιπόν. Τέλο πάντων. Πάμε σε τραγούδι για να έρθουμε πολύ πολύ σύντομα για ένα πολύ ωραίο κλείσιμο. Επιστρέψαμε και μετά από το Living America που Θέλω να ξέρετε αυτό ότι Είναι ένα τραγούδι το οποίο Έκανε πάνω από 30 χρόνια Για να φτάσει στο νούμερο 1 Μετά την πρώτη του κυκλοφορία Επιστρέψαμε για να είμαστε εδώ Πάμε να δούμε τώρα τι έχει παιχτεί Και Τα λέμε τελευταία ε, Στιγμή Λοιπόν από ό,τι διαβάζω τελευταία νέα από το Defense Net ε, αναρτήθηκε στις 19 και 40 καταρρυφθηκε αεροσκάφος αεροσκάβος από τουρκικά ΕΒ-16 κοντά στα τουρκοσυριακά ε, Σε σύνορα Οπότε πάμε α, Να γίνει, αρχίζει το πράγμα και φουντώνει α, Πάμε να δούμε λίγο αφού είναι και λαϊκή απέτηση Τα έκανα λίγο πιο περίεργα τα πράγματα φέτος Αυτή την εκπομπή Πάμε να δούμε λίγο Μπαίνουμε στο Η χάρτα της εκπομπής Της νύχτας είναι σε Στο astrolabor.blogspot.com Και πάμε να δούμε λίγο Το θέμα της Συρίας, Ρωσία Τουρκίας Και ούτω καθεξής Αφού εσείς μα το ζητάτε Αυτό που διαφαίνεται Καταρχήν εκ πρώτης άποψης βλέποντα ο άξονα ασυλίου χρόνου χρόνο, χρόνος, ε, θέλουμε να δούμε τι ζητάει ο ηγέτης της Ρωσίας από τη Συρία. Ε, βασικά δείχνει ότι εννοείται πως έχει κρυφές σκέψεις λόγω του δια άδμη του εκεί πέρα και γι' αυτό τη χάνει της ανάλογης υποστήριξης. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν να ξέρετε ότι α, στο άξονα Άρης που βάλανε του Συρία Τουκία πέφτει εκεί πέρα Κρόνοζεύς που νομίζω ότι όλο το παιχνίδι θα παιχτεί ε, όλο το παιχνίδι λοιπόν θα παιχτεί στο πως θα μπλοκάρει ο ένας την πολεμική μηχανή του άλλου και γνωρίζοντας το ότι έχουν πολύ πιο εξελιγμένα τα ρώσικα οπλικά συστήματα αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουν πάρα πολύ έντονο πρόβλημα εδώ δίνει καταρχήν δίνει κάποιος το ετήσιο μεσουράνημα της Τουρκίας και τον ετήσιο οροσκόπο δείχνει ότι πρόκειται να κάνουμε ε, με έναν να Cecilard αντίον Dr. μιστερ Hyde. Και αυτό γιατί. Γιατί θα μπορούσαμε εύκολα να ξεγελάσουμε βλέποντας το μεσουράνημα της Τουρκία, το οποίο μιλάει για επέκταση και για άνοδο και για δόξα όμως ο οροσκόπος είναι πάνω στον άξονα ερμηνεία που δείχνει ότι πρόσκειρα μπορεί να πάρει μια ελαφρά χαρά αλλά έχοντας ενεργοποιημένο πάρα πολύ τον άξονα διακρόνου και ουρανού άδμητος πάνω να πως την πραγματικότητα ε, πάει να χάσει σχεδόν τα πάντα άρα δείχνει πως η Ρωσία είναι σε σαφέσταδε πιο πλεονεκτική θέση. Πάμε στο δεύτερο της Τουρκίας. Ε, εβάλα το κιούπιντο γιατί θέλω να δω φέτος πως θα πάνε οι συνεργασία. Πολύ φοβάμαι και εύχομαι να επάλευθε αυτό εδώ Uh, πως η Ευρώπη θα θελήσει να της γυρίσει λίγο την πλάτη όσο και τον ΝΑΤΟ. δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπέσα η Τουρκία δεν έχει μπέσα και δυστυχώς μπαίνουν σε μια κατάσταση η οποία θα παίξουν θα πάρα πολύ σκληρό ροκ και το ροκ αυτό που θα παίχτε, δυστυχώς, θα το παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης. Από την άλλη, η Συρία αυτή την περίοδο έχει Μπιοπλίδωνας τον τέταρτο, ένας uh, πλανήτης ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει με την αναδόμηση και την αποδόμηση, τα Και αφού έφυγε Ποσειδώνας και ο Κρόνος σε δεδράγωνο που ήταν με τον ουρανό και τον Άρη αντίστοιχα ε, στην πραγματικότητα, έχοντας Ποσειδώνα Άρη τρίγωνο στο γενέθριο, λειτουργήσε καλά γιατί Έσκασε μια ανέλπιστη βοήθεια που λέγεται η πολεμική μηχανή τη Ρωσία που έτυχε τις υποστήριξης Και τώρα ε, έχουν το δία στο 12. Με αυτή τη διέλευση του δία στο 12 γνωρίζουμε ε, πως μπαίνουμε σε μια περίοδο. Που η, εκεί πέρα το καθεστώς σιγά σιγά θα βελτιώσει τις συνθήκες για τον υπάρχοντα λαό άλλωστε είναι και μεγάλη ευκαιρία να πάρει μπροστά και το κομμάτι της οικοδομής της βιομηχανίας εκεί πέρα που έχει ισοπεδωθεί τελείως ε, τώρα ε, όσον αφορά για τη Ρωσία γιατί δεν κάνει επίθεση ε, πάντως δεν είναι για θέμα φόβου γνωρίζουν οι Ρωσοί ότι ε, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν τον ουρανό πάνω στο χείρονα και ξέρουμε ότι στις μήνες θα έχουν τον ουρανό σε αντίθεση με τον Ερμή και με τον Κρόνο που ο Κρόνος είναι του Εβδόμου άρα αυτή η εξτρεμιστική συμπεριφορά που κρατάει η Τουρκία τελικά δεν θα της βγει σε καλό. Τελικά θα την οδηγήσει στο να κάνει τέτοια λάθη τα οποία α, θα δώσουν α, τις ευκαιρίες α, να της γυρίσουν την πλάτη οι Ευρωπαίοι, να της την πλάτη των Νατο και να γίνει τελικά έρμειο στις, στις ορέξεις της ε, ε, Ρωσίας. Τώρα όσον αφορά ένα ερώτημα που λέει ε, ωραία να πάμε οικονομική μετανάστευση στη Συρία κοίταξε να δεις, οι Σύριοι πραγματικά όπως και η Λιβανέζοι διαφέρουν πάρα πολύ από τους λοιπούς ε, αραβικούς λαούς είναι πιο κοντά στη δική μας την κουλτούρα σε αντίθεση με κάτι Αλγερινούς, Τινίσιους, Μαροκινούς και τέτοια που είναι ο να σε φυλάει ε, γιατί υπάρχει θέμα. Τώρα βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως ε, τα πράγματα αυτά θα γίνουν καλύτερα διότι ας μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει προβληματάκια σοβαρά τα προβλήματα όμως αυτά είναι ουσιαστικά λάθη τα οποία έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση η Ελένη λέει του Πούτιν την σκάνει και αυτός λίγο σεξάκι σεξ κάνει δεν έχει δε την καμπάγια που έχει <χω> πολύ ωραίο σεξ κάνει πιστεύω Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, α, θέλοντας να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, α, εννοείται πως το επιτελείο που έχει α, ο Πούτιν, δουλεύει με άλλα προγράμματα, με άλλα συστήματα, εννοείται ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη βάση δεδομένων που έχουν αυτοί, για να ξέρουμε για ποιο λόγο το κάνουν. Πάντως είναι απόλυμα απόλυτα προεμπισμένος αφού ο ουρανός όσες φορές πλάκι με τον Ζεύς είχε εμπλοκή της Ρωσίας ε... άρα θα έχει και τώρα. Λοιπόν η Ελένη συμφωνεί μαζί για τους Σύριους και τους Λιμπανέζους ο Σνούκι Κέικ λέει που είναι ο πατριώτη που θα πάρει από το χέρι του Έλληνε. Κάνει υπομονή. Ε, η άλλη ρωτάει για να μαζέψουμε προμήθειε, άντε και έχουμε παιδάκια. Η γνώμη μου είναι ότι η χώρα έχει διατροφική επάρκεια. Τώρα, αν εκεί στα Λουτρά Όσναρτ, τότε πατέφουα, τότε και σολομό, ας πούμε ή χαβιάρι, τότε πρέπει να προμηθευτείτε. Α, η Τουρκία, λέει... Ε, στην Τουρκία σεξάκι, οκ. Okay. Ο Πάιλωτε έχει μια πολύ ωραία ερώτηση, λέει πάντα ένας πόλεμο είναι οικονομικά πολύ δαπανηρός, μήπως τελικά οι ΙΠΑ γουστάρουν μια ισοπαίδωση στη Μέσα Ανατολή και η οικονομική αιμορραγία της Ρωσία και διαμερισμού της Τουρκίας. Όχι φίλε για να σου εξηγήσω γιατί. γιατί στην πραγματικότητα Η οικονομία της Ρωσίας Έδειξε α, Αξιόπιστο αντοχή ε, Σε αντίθεση βεβαίως Με την εποχή Με την ε, ε, Σε αντίθεση βεβαίω με την Αμερικανική οικονομία, που είναι ο Θεό, φυλάξει είναι η επόμενη φούσκα που θα αναγκούσουμε. Λε, κάνε εξαφανιστεί ξαφνικά από τα αεροπλάνα μου ξαφανίσει και είπα ότι είναι στο Βυθό τον Ειδικό mm -hmm. δεν το γνωρίζω αυτό. Mm -hmm. Καλό θα ήταν να είναι αυτό, προκειμένου να δοθεί και τέλο uh, στην αγωνία κάποιων ανθρώπων. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει. Ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι και σας το λέω ένας άνθρωπος που όσοι εν πάση περιπτώσει έχετε διαβάσει τα άρθρα μου ε, δεν ήμουν αισιόδοξο και δεν είμαι αισιόδοξο ε, γενικότερα αλλά για να σας το λέω ε, προφανώς και κάτι έχω δει, και νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον να χάσει κάτι ότι τα να χάσει το χάσε τώρα είμαστε σε διαδικασία ανάδεσης πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από μια εξαιρετική φωνή And now The end is near And so I face That final curtain My friend I'll make it clear I'll state my case Of which I am certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more I did it I did it my way regret but then again too few to man I did what I had to do. I saw it through without exemption I planned the each chart course. Each girl who along the byway and more, much, much more. I did it. I did it my way. Yeah. say Ε, μια πολύ ωραία εκτέλεση του Φρανκ Σινάτρα, εντάξει, θεός θεώρηση το συζητάμε, και του Λουτσιάνου Παπαρότη που α, έβαλε την όπερα και τη έδωσε μια άλλη διάσταση. Ε, την εκτέλεση με τον. <συσχελίως> κάποιο μου έγραψε εδώ για την εκτέλεση για... με τον Έλβη. <συσχελίως> <συσχελίως> Την έχουμε βάλει τρεις φορές ε, την εκτέλεση αυτή Είναι πάρα πολύ ωραία μου και ο Έλβης, εντάξει, θεός σας μόνο το συζητάμε Α, Θα την ξαναβάλουμε όμως ε, Τώρα, όσον αφορά για τις εκλογές, παιδιά, είναι, είναι γραμμένο για τις εκλογές Νομίζω δύσκολα δεν θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο πριν το Πάσχα Ε, τώρα με ρωτάει ένα φίλος φίλη δεν ξέρω τι είναι ε, κάτι που δεν έχεις απαντήσει καλύτεροι ε είπε ότι ο Κασιδιάρης θα είναι υπουργός το 17 με 18 δεν είπες σε την κυβέρνηση σωστό αυτό και δεν το βλέπω μήπως αυτός που έρχεται να τον πάρει μαζί στο κυβερνό να δείτε. ο Κασιδιάρης από μόνος του είναι μια ειδικές ε, ε, ε, καταστάσεις ε, Τι Τετάρτε παίζει η Παίζει πάντα Τι Τετάρτε. Ε, ο Πούτιν θα έρθει για Πάσχα με τον Τζίπρα Πρωθυπουργό. Καρλ <laughs> ε, εντάξει τώρα <θα, laughs> μου βάζει πολύ δύσκολα γιατί πρώτη του μήνα, πρώτη, πρώτη Μαου πέφτει Πάσχα από ό,τι ε, Θα τα πούμε όλα παιδιά. Δεν, ούτε και εγώ μπορώ να σα δώσω. Τέτοια α, πληροφόρηση. τις Τετάρτε λέει: Παίζει, κύριε Καλπ. Παίζει, πάντα παίζει. Λοιπόν, τώρα όποιο θέλει προσωπική συνεδρία μπορεί να καλέσει στα τηλέφωνα που έχει ο σταθμό ε, ή στο info παπάρχι αλπέντο 14. com προκειμένου να αφήσετε κάποιο τηλέφωνο και να επικοινωνήσουμε μαζί μας, μαζί σας για τα καθέκαστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σα έχω φάει ένα τεταρτάκι, 20 λεπτά, το ξέρω. Α, θα σας ανταμείψω το Σάββατο όμως που θα είμαστε πιο έτσι, ε, δυνατά. Ε, θα έχουμε πολύ ωραίο θέμα. Εντάξει το Σάββατο σας το λέω από τώρα κάτω 99,9% θα έχω και καλεσμένο. Ε, φίλο το οποίο έχει να πει πολύ ωραία πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο χρόνος κυλάει μαζεύω εγώ τις ερωτήσεις και θα σας απαντήσω το Σάββατο. Ε, το Σάββατο θα έχουμε πάρα πολύ ωραία θεματολογία λίγο πρωτότυπη ναι, όλο σας στάσω, ωραία λοιπόν, για να μην χάσουν και το τρένο κάποιοι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε για άλλη μία φορά με, το, με την ραδιοφωνική σας παρουσία και ακροάση ε, Σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και για τα χωσίματα που κάποιοι κάνατε Όλα καλά, όλα δεχτά από τη στιγμή που είναι καλοπροαίρετα Λοιπόν, ε, bon, καλό βράδυ εύχομαι καλό μήνα σε εσάς και, στην οικογένειά, και στις οικογένειές σας υγεία ευτυχία και να ξέρετε ότι η χώρα αυτή ε, δεν πεθαίνει έχει αντιμετωπίσει ε, κόσμο και κοσμάκι εχθρούς και εχθρούς και έχουμε μείνει ορθοί Λοιπόν Από μένα Σας εύχομαι Καλό βράδυ Ακούστε αυτό που Σας βάζω Και τα λέμε το Σάββατο